Tu spadniu, ty drążery, te znam και σάκι, γιατί χθες είχαμε σκέτο το, το, το εμβατήριο αυτό το πάρα πολύ ωραίο, θα το βάζουμε κάθε μέρα, όσο αυτή τη εβδομάδα και την άλλη, μάλλον κάπου εκεί θα τελειώσουν όλα αυτά, με κάποιο τρόπο ελπίζουμε... Τον χειρότερο για αυτού, δεν το πολύ βλέπω. Μάλλον το αντίστροφο θα γίνει. Τέλο πάντων, εφόσον και όσο η Ελλάδα διαπραγματεύεται και στέλνει υπουργού, αντιπροέδρου να ζητάνε λεστά στον Τράγκη, ο άλλο πάει στο Παρίσι, στι Βρυξέλλε, ο άλλο παίρνει τηλέφωνα και οι δείκτε, όπω ακούσατε πριν στο δελτίο, πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν περιμέναμε του δείκτε βεβαίω, δεν λένε και τίποτα οι δείκτε. Και όταν ακόμη οι δείκτε πήγαν καλά η ζωή των ανθρώπων δεν πήγαινε καλά οπότε οι δίκτες απλά δείχνουν και αυτή τη γενικότερη τάση γι' αυτό και εμβατήριο και σάκης όχι στο άξιον σε κάτι άλλο που το λέει πάρα πολύ ωραία τον εθνικό ύμνο από μια παλιά εκδήλωση σάκης εθνικός ύμνος εμβατήριο να έχουμε και σταύρο και κυρίως το πάση θυσία στο ευρώ Η Ελλάδα είναι, ξέρετε, μια γεωπολιτική μπουτίκ oh Η Ελλάδα είναι, ξέρετε, μια γεωπολιτική μπουτίκ Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Και μπουτίκ είναι η Ελλάδα Γενικότερα ό,τι πουλάει και ό,τι μπορεί να πουληθεί Ε, έτσι, στο μυαλό ανθρώπων πολιτικών ηγετών όπω είναι ο Σταύρος Σταδωράκης όσοι είχατε το κουράγιο να τον απολαύσετε χτες βράδυ θα καταλάβατε περί τίνος πρόκειται όχι ότι έχουμε αμφιβολίες αλλά νομίζω χτες φάνηκε πλέρια, πλέρια όπω λέμε η αφέλεια που τον μαστιγώνει κάθε δευτερόλεπτο και νομίζω η φράση είναι πολύ μετρημένη γιατί μπορεί κανείς να πει ότι και άλλα τον μαστιγώνουν κάθε Δευτερόλεπτο Πολύ επιφάνεια, πολύ ριχότητα Και τεράστια αφέλεια Βεβαίω όλα αυτά Σε ένα πλαίσιο πολιτικού δόλου Και κάποιων συμφερόντων Που οι κακές γλώσσες λένε ότι υπάρχουν Που πάντα υπάρχουν έτσι και αλλιώς Το πάση θυσία στο ευρώ Το λένε με τις απόψει τους Στις δημοσκοπήσεις οι Έλληνε πολίτες Αλλά είναι αλλιώ να το ακούς Τεκμηριωμένα από πολιτικό ηγέτη Ευρώ Πάση θυσία. Ό,τι και αν μας πούν οι απέναντι, ευρώ και με συντάξεις 320 ευρώ, ευρώ και με ομαδικές απολύσεις. Δεν δυσκολεύομαι. Ευρώ πάση θυσία. Δεν δυσκολεύομαι. Ευρώ πάση θυσία. βρώ πάση θυσία. Αυτό ακριβώ. Νομίζω το θέλουμε οι περισσότεροι, ε, 66, 65, 70, ανάλογα τη δημοσκόπηση, και τόσο να μην είναι, είναι σίγουρο πάνω από 50, 55 το φσκών λίγο για ευνοϊκού λόγου. Οπότε, αν είσαι δανειστή, αν είσαι ελληνική κυβέρνηση, όταν βλέπει ότι ο λαό κάτι τέτοιο το θέλει, και το πάση θυσία είναι η πιο δημιουργική ασάφεια που έχει υπάρξει ποτέ, γιατί να μην πάρει 5, 10, μνημόνια, 15, μην διαμαρτύρεστε, ή τουλάχιστον να διαμαρτύρετε το άλλο το 35%, μη διαμαρτύρετε κανεί από το 66% γιατί μέσα στο πάση μπορούν να χωρέσουν όλα. Δηλαδή λοιπόν, θα φύγουμε από τον παράδεισο του ευρώ όχι. Και θα πάμε στην θα φύγουμε από μία, Θα φύγουμε από μια πολύ δύσκολη κατάσταση Από μια βασανιστική κατάσταση 26-27% ανεργία Το 1 τρίτο του πληθυσμού Πτωχοποιημένο Τα μεροκάματα στα 580 ευρώ γιατί ε, να, μιλάμε, να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας με τη μαύρη εργασία να ανεβαίνει από μήνα Ακριβώς. σε μήνα με τις επιχειρήσεις να κλείνουν από μήνα σε μήνα με τους ασφαλισμένους να μην βρίσκουν φάρμακα είναι ένα πολύ άσχημο περιβάλλον ο απελπισμένος Υπάρχει χοποιημένος άνεργος Έλληνας, υπάρχει και περιβάλλον τι έχει να χάσει αν φύγουμε από το ευρώ έχει να χάσει Η διαδρομή πρέπει να είναι δημόνιο. Δεν συμφωνώ με τη διατήρηση Έσο. του ένφια. Θεωρώ ότι πρέπει από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου και των Υπουργών του Οικονομικού να βρεθούν άλλοι τρόποι. Η Ραχίλ είναι αυτή, η οποία δεν συμφωνεί με τον ΕΜΦΙΑ και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή δεν θα το ψηφίσει αν έρθει η αλλαγή του και όλα τα υπόλοιπα που δεν θα έρθει όμω στη Βουλή γιατί είναι ήδη νόμος του κράτους οπότε θα παραμείνει. Δεν χρειάζεται νόμο για την παράταση ενός νόμου που ήδη ισχύει. Λέει εδώ και ένας ακράτης από του πόλους που στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή εσείς τι θέλετε να αυγούμε από το ευρώ και να μπούμε στην ίστατη εξαθλίωση. Θα είναι αριστερή και καθαγιασμένη η εξαθλίωση τότε. Έχετε μια απάντηση Κώστας. Η απάντηση που έχουμε... Και να σου την πω, μάλλον δεν θα την ακούσει έτσι όπω θα ήθελα εγώ να την ακούσει. Δεν αφορά ούτε το ευρώ ούτε τη δραχμή. Όποιο λέει κατά το ευρώ δεν θέλει κατά ανάγκη δραχμή. Όποιο λέει υπέρ δεν σημαίνει ότι ίσω να μην θέλει και το ευρώ. Το θέμα δεν είναι στο νόμισμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλω να σου πω. Και καλό είναι οι όποιε απαντήσει να μην μπαίνουν με τα διλήμματα που θέτουν αυτοί που έχουν κάποιο συμφέρον και θέτουν συγκεκριμένα διλήμματα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να πάρουν πολύ συγκεκριμένε απαντήσει. Το θέμα δεν είναι στο νόμισμα. Και δολάριο να έχουμε. Πάλι θα είναι τα πράγματα χάλια, πάλι θα υπάρχει φτώχεια, πάλι θα υπάρχει εξαθλίωση και με δραχμή τα ίδια θα υπάρχουν και με ευρώ. Είναι λίγο ευρύτερο που φτάνει 2, 3, 4, 5 χιλιόμετρα πέρα από το νόμισμα. Αλλά ποιο έχει διάθεση τώρα να πάει σε όλα αυτά. Πάντω, με ευρώ που θέλει πολύ ο Σταύρος και το θέλετε κι όλοι, και βλέπω ότι περνάμε πολύ καλά, υπάρχουν και ευκαιρίε. Γιατί η κρίση γεννά ευκαιρίε. Πόσο μάλλον τι συγκεκριμένε ευκαιρίε τι είχε γεννήσει. Η κατάσταση πριν από την κρίση. Μιλάμε για το όραμα του Σταύρου Θεοδωράκη ε, για τον ελληνικό λαό. Εμεί γιατί να μην προχωρήσουμε σε μια αναπτυξιακή, αναπτυξιακή πορεία. Βγήκε ο κύριο Κούτει, αυτό δεν το είπε το, το πολύ προσβλητικό. Ότι δεν θα γίνουμε τα γασόνια. Τι έχει τα γασόνια. Δεν θα γίνουμε τα γασόνια τη Ευρώπη. Εγώ λοιπόν, που έχω πολλού φίλου γασώνια και ανθρώπου που δουλεύουν και στη λάτσα των εστιατορίων και ανθρώπου που είναι εργάτε. Τι έχουμε και λέμε, δεν θα γίνουμε γκαρσόνια. Ακάκια, <σώνα> καφέ. <σώνα> <εύθεσια> <εύθεσια> <εύθεσια> δεν θα γίνουμε τα γαρσόνια. Τι έχει με τα γαρσόνια, τα <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> ο... <Τι> <Τι> Να δούμε, χωρί να δείτε. να δείτε. Χωρί τι δείτε. Χωρί να δείτε. Χωρί να δείτε. Χωρί να Είναι λογικό, το ακούσατε, δεν το έχουμε μοντάρει και γιατί άλλωστε να το μοντάρουμε μόνο του δούλεψε για μα και μόνο για μα από ό,τι φάνηκε. Φεύγουμε λίγο, αφήνουμε το όραμα γιατί θέλει και μια επεξεργασία ο Κροατή να καταλάβει τι ακριβώ άκουσε και πάμε σε άλλα θέματα. Όπω ξέρετε, ο Βαρουφάκη μπορεί τώρα να πηγαίνει στα Παρίσια και στι Βρυξέλλε για τι διαπραγματεύσει εκεί με του εταίρου μα, στο κοινό μα σπίτι που θα βρεθεί η λύση και θα είναι επωφελία και των δύο. Αυτό είναι το ανέκδοτο που λένε πάντα. Ε, το Σαββατοκύριακο όμω είχε πάει στην Έγινα, γιατί ήταν ένα Σαββατοκύριακο, δεν υπήρξε κάτι ιδιαίτερο στην πολιτική ζωή, όλα πήγαιναν καλά. Την Παρασκευή έκλεισε το Μαξίμου, ξανάνιξε την Δευτέρα το πρωί, πήγε λοιπόν στην Έγινα Αυτό το γεγονός στεναχώρησε πάρα πολύ τον Μάκη Βορύδη. Και εγώ, θα, εγώ, θα εγώ, μου επιτρέψετε εγώ. να πω το εξής Εμένα πολύ μέσα να να βλέπω τον Υπουργό Οικονομικών Ο οποίος υποτίθεται ότι είναι επικεφαλής τη διαπραγμάτευσης Το κρισιμότερο ή ένα από τα κρισιμότερα σαββατοκύλιακα Να είναι διακοπές στην, στην Αίγινα Σόπασε κύρα Δέσποινα και μη μπολή δακρύζεις Α, καλά τώρα εντάξει Είναι ή δεν είναι ε, καλά τώρα αυτό είναι πια δηλαδή Καλά ε, μπορεί ε, να πει για 67 ώρε κύριε ο, Που, που ξέρετε νότι, αν πήγα, μπορεί να πει να δουλειά μαζί. Ξέρετε, μπορεί να πήρε δουλειά μαζί. Μπορεί να πήρε δουλειά μαζί. Αυτό είναι ο Στέλιο Κούλογλου. Ο οποίο ήταν εκεί στο πάνελ και ακούσα το οικονομία. Λέει ότι μπορεί να πήγε για 6-7 ώρε. Οπότε δεν χαλάει κάτι στην μάχη που δίνουμε αυτή τη στιγμή με τους υπουργούς μας και με όλους τους υπόλοιπους ο δεκούλογλου το μίλησε για homework, πήρε τη δουλειά στο σπίτι όπου στην έγινε εκεί παρακολουθούσε και διαπραγματευότανε καλύτερα να είναι στην έγινε από ό,τι έχουμε καταλάβει παρά να είναι στα μέτωπα της μάχης Συνεχίζεται η κουβέντα, δεν έμεινε μόνο εκεί. Αυτό ήταν εισαγωγικό γιατί ο Βορύδης επειδή πολύ στεναχωριέται που βλέπει τους υπουργούς να είναι στην Αίγινα και όχι στα μέτωπα της μάχης, ε, έκανε παραλληλισμούς με τις προηγούμενες καταστάσεις και τους προηγούμενους υπουργούς. Εγώ πάντως δεν είδα ποτέ το Στουρνάρα να είναι διακοπές. Δεν είδα ποτέ το Χαρδούβελι να είναι διακοπές. Δεν είδα ποτέ κανένα να είναι χαλαρός σε όλο αυτό το περιβάλλον. Δεν ήδη το βενιζέλο; Δεν ήδη το βενιζέλο; Όταν είχε τέτοιο τύπου διαπραγματεύσεις, δεν πρόφτενε με σχορίτε πολύ να πάει στην τουαλέτα. Δεν πρόφτενε με σχορίτε πολύ να πάει στην τουαλέτα. Είναι πολάτας κατά. Δεν είδα το Βενιζέλο όταν είχε τέτοιο τύπου διαπραγματεύσεις δεν πρόφτενε, με συγχωρείτε πολύ, να πάει στην τουαλέτα. Είναι πολλά κατά. Όλα Όλο αυτό το φούσκομα στο Βενιζέλο είναι επειδή δεν προλάβαινε να πάει στην τουαλέτα όλα αυτά τα χρόνια που πάσχιζε για το καλό της Ελλάδας και είναι ο μόνος και ο πρώτος που έβγαλε χρέος ενώ όλοι άλλη το προσθέτανε. Τόσο ήμουνα στο Υπουργείο Οικονομικών, αφαίρεσα Αλληλούριο! από τις πλάτες χώρας Εκατό δισεκατομμύρια χρέου. Ενώ συνήθω οι κυβερνήσεις και οι ηγεσίε των Υπουργείων Οικονομικών προσθέτουν στις πλάτες της χώρας δημόσιο χρέο. Έχουν περάσει από τη χώρα αυτή πολλοί Υπουργοί Οικονομικών που φόρτωσαν το δημόσιο χρέο. Ε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στη δική μου περίπτωση είμαι ο Υπουργό Οικονομικών που μείωσε το δημόσιο χρέο. <Τι> Και εγώ, ω μελλοντικό ηγέτη τη όλη τη Παράταξη, συγχωρώ του ταλέπορου ανθρώπου. Μπράβο! Αυτή η δήλωση είναι καλύτερο έχει ακουστεί από το στόμα Βενιζέλου. Ήταν τότε που είχαμε τα ισοκομματικά στο Πασόκ και εκλογέ. Αν θα βγει ο ίδιο ή ο Γιώργο Παπανδρέου. Πριν πολλά, πολλά χρόνια, πριν ακόμη γίνει το Πασόκ κυβέρνηση με τον Γιώργο Παπανδρέου και κάποιο απ' έξω του είχε ρίξει ένα κουτάκι, ποτηράκι, πλαστικό με καφέ και γυρίζει πίσω ο Βενιζέλο και είπε αυτό το αμήμητο. Εγώ ω μελλοντικό ηγέτη, το είχε σίγουρο ότι θα βγει, τη Δημοκρατική Παράδαξη συγχωρώ του απλού ανθρώπου. Το μεγαλείο του ανδρός, είδατε, γι' αυτό έσωσε τη χώρα, έβγαλε χρέο και δεν προλάβαινε να πάει στην τουαλέτα, όπω λέει. Ο Βορύδης, δεν το λέμε. Εμεί κουράζονται, έχουν πάει τώρα δύο στον Τράγκη, έχει πάει ο άλλο στο Παρίσι, στις Βρυξέλλε. Υπάρχει μια συνεχόμενη διαπραγμάτευση, ταξίδια πέρα, δόθε κόπος, χρόνο, ενέργεια που χάνεται. Ενώ αν είχε γίνει και ακουστεί αυτό που λέει ο Σταύρο, θα είχαμε λύσει σχεδόν όλα μα τα θέματα. Να σα πω κάτι και το διαφήμιζε πάρα πολύ ο κύριο Τσίπρα προσωπικά. Ο ΟΑΣΑ, να κάνουμε τι μεταρρυθμίσει το του ΟΑΣΑ. Ήρθε εδώ, μα τα είπε. Πήγαμε εμεί εκεί, μα τα είπε. Τι μεταρρυθμίζει ζητάει ο ΑΣΑ Τι μεταρρυθμίζει ζητάει ο ΑΣΑ Τα έχει πει το ποτάμι γιατί κάνουνε Γιατί βγάζουνε και αεροπορικά τεξίδια Και κάνουνε έξοδα και χαλάνε τον εαυτό τους Έχει πει το ποτάμι, γιατί κάνε γιατί, γιατί βγάζουνε και αεροπορικά ταξίδια και, και, και κάνουνε έξοδα και χαλάνε τον εαυτό τους. ο Ρίστο άνθρωπος, έχει επίγνωση της πραγματικότητας, τα έχει πει το ποτάμι, αν κάναν τον κόπο και οι έξω και η μέσα, να δουν τι ακριβώς έχει πει το ποτάμι, αλλά δεν το προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης, όπως επίσης είπε χθες βράδυ, και έμεινε το στούντιο στη θέση του... Αυτά συμβαίνουν σήμερα που ο Μίνας έχει πέντε, εδώ είναι ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα. Τηλέφωνο επικοινωνία είναι το 211 208 200 800. ξέρετε ποιο απαντάει εκεί. Ποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει η Real, θα αφήσει και όπω το μηνυμάτω που στέλνει στο 54%. 100. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει το νύχο και οι λύσεις είναι εδώ. <στολίου> στόχος μας είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Μπράβο! <σομίρια> Τη χώρα στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό, Σε είχε έρθει η Ήδωσα. Αλλά οι αλλαγέ έχουν κόπο και ιδρώτα, είχε έρθει Ορε, πανέκριβο ο ένα φίλο μου σήμερα. Εμέρα. Πανά... Βλέπει έρχεται και από την Ευρώπη. Κύματα, κύματα. Τι έχουμε και λέμε, Δεν θα γίνουμε γκαρσόνια. Η διαδρομή πρέπει να είναι. DEMONIO, Demonio. Ήδρουσα, αλλά οι αλλαγές έχουν κόπο και υδρώτα. Ωραία, πανάκριβος ο αέρας φίλε μου σήμερα. Εμένα, βλέπεις έρχεται και από την Ευρώπη, κύματα, κύματα. Όταν έρχεται, γιατί έχει να έρθει από τον Αύγουστο, όχι ο αέρας, όλα τα υπόλοιπα που περιμένουμε. Από αέρα είμαστε μια, μια χαρά και συνήθως όταν έρχεται ο αέρας δεν έρχεται από την Ευρώπη, έρχεται από την όμορφη Λιβύη μαζί με εκείνη την άμωτη σκόνη που φέρνει και τα κάνει όλα πιο όμορφα. Ε, ο Σταύρο δεν είπε μόνο όλα αυτά που ακούσαμε, είχε να κάνει και προτάσει για να επανακινηθεί η οικονομία, η πολύ συγκεκριμένη όμω οικονομία. Πετε μου, εκτό από περίπτερα που προφανώ θα επιτραπούν να ανοίξουν κι άλλα, υπάρχει κάτι άλλο που θα ανοίξει στη χώρα το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν τόσα έργα που εγκρεμούν, υπάρχουν τόσα έργα που εγκρεμούν, τόσα έργα που εγκρεμούν, που σημαίνει κάποιε θέσει εργασία. Μπορεί η κυβέρνηση να αποφασίσει ότι πρέπει να κινηθεί. Καχύποπτη, δεν το βάλαμε το ηχητικό για να υπονοήσουμε σχέσει του Σταύρου με εργολάβου και όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχουν και τέτοιε, το έχει διαψεύσει ο ίδιο. Το βάλαμε για να δείξουμε ότι έχει ένα κόλλημα με τη λέξη εγκρεμούν, εγκρεμότητα και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά η εκατόδωσει είναι μεταρρύθμιση, είναι μια τακτοποίηση λογιστική. Είναι μια υλοποίηση μια εγκρεμότητα. Προσπαθείτε να τακτοποιήσετε μια εγκρεμότητα. Είναι η εγκρεμότητα και τα έργα που εγκρεμούν η λέξη γκρεμό, σίγουρα δεν υπάρχει, γιατί είχε οράματα τα οποία τα ανέπτυξε και τα ακούσαμε μόλις νωρίτερα. Μετά από όλα αυτά, ο λαός. Ο Θήμιο έχει ξεχάσει την παλιά Ελληνοπένια. Την κάνατε πολύ πλαδαρή. Δεν πάει αυτό το πράγμα. Τι να αλλάξουμε, πείτε μου. Τέτοια εποχή σούργελα έπρεπε να του έχετε κάνει όλου. Είναι που πάμε με το μαλακό την καινούρια κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να περιμένουμε λίγο. Τι να περιμένει, δεν βλέπει το πράγμα που πάει. Ε, τώρα το βλέπω. Όχι, δεν το βλέπω. Δεν Ο κόσμο θέλει τι να κάνω. Θα περιμένουμε. Να περι... Δεν ξέρει ποτέ, δεν ξέρει ποτέ. Ούτε θα μάθει και ποτέ. Δεν ξέρει όμω ποτέ. Ούτε ξέ... Ούτε μα... μαθαίνω. Τα αντιμετωπίζω, πάω με τη ζωή. Ναι. Και η ζωή δείχνει. Τέλος Πα... πάντων, παρόλα αυτά, λίγο τράτου ακόμα να δώσουμε, να περιμένουμε. Θα γίνει διαπραγμάτευση, δεν θα γίνει κολοτούμπα, δεν θα έχει νέο μνημόνιο. Γιατί δεν περιμένουμε. Α, δεν να περιμένουμε. Α, δεν θα... να περιμένουμε. Δεν, δεν καμπίνεται, γιατί όχι. Για... Τι έχει δεν... να χάσει άλλο. Δεν... Την αξιοπρέπεια και πριν δεν την είχαμε. Τώρα θα την χάσει. Το καπιταλισμό όμω δεν γίνεται. Γιατί οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί δεν γίνουν πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό. Όμω επίση είναι αυτό. Ακούω αυτό το απόσπασμα του. Όπω το λέμε, τον δημοσιογράφο. Τον Ιορδάνη. Μπράβο. Το Χασαπόπουλο λέτε δημοσιογράφο. Δημοσιογράφο, ναι, ναι, δημοσιογράφο. Είναι πω είναι η στρατευμένη τέχνη που λέμε. Υπάρχει και σε δημοσιογραφία αντίστοιχο. Για πε. Ο χασαβόπουλο δεν πήγε στο σχολείο. Δεν διδάχτηκε ποτέ. Του φυσική. Πήγε, αλλά το δικό του σχολείο ήταν στη Χαριλάου Τρικούπι. Τα έχει μάθει από μία πλευρά. Χαριλάου Τρικούπι 50 για την ακρίβεια. Στο 50. Θέλει να μας πεις ότι η εξατλίωση των λαών είναι ένα από φυσικής και όχι αποτέλεσμα του καπιταλισμού και των νόμων του. Αυτό ναι <Κάνε> κάτι μη φίλιο άδω μη σα αποτά δεν γίνεται κάνε κάτι λοιπόν μη κάτι. χάσω το τρένο αγκαλιάσε με φιλίσσε με μέσα στα χέρια σου τα διγιο φιλακισέ με Το τρένο, αυτά που κοπάνε για τα τρινάκια yeah. τη Ευρώπη πριν που συγκλρώνονται και θα γίνει η κόλαση. Για τον Άδωνη το λέω. Τι γίνεται να χάσουμε αυτό το παλιγάρι, φιλε. Αν και ο Άδωνη στο τρένο, το μόνο ρόλο που θα μπορούσε να παίξει θα ήταν το ρόλο του Κάρβουνου. Αλλά τέλο πάντων. Βεβαίω, θα προσπαθήσω. Μπράβο, να είστε καλά. Δεν κατάλαβα, ο Άδωνη πώ κατεβαίνει κάτω και στηρίζει τι πορείε των εργαζομένων τη Ελληνικό Χρυσό. Να κατέβουμε κι εμεί υπεράδωνη. Μια πορεία, κάτι, μια διαμαρτυρία. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ιδοποίησε το λαό, έτσι μπράβο αγόρι. Βγάλτε τι τσ Ναι. Έλα. Έλα Λούνα, Ρώσα, Αστέρι μου, εσύ είσαι. Ε, ναι, ναι, δεν μου λες κάτι. Τι. Είχαμε να, να υπεραφεί. Μίλα, μην βάσα στα λόγια σου, μίλα. Αριστερά έχουμε, θα τα πούμε όπω είναι τα πράγματα. Ότι είμαστε υπερήφανοι για το άξιο εστί. Α, ναι. Ήταν κάτι αθάνατο. Τι είχαμε, δεν είχαμε, το θανατώσαμε κι αυτό. Ε, δεν το λε τώρα, έλεο, μην τα γάμψουμε το θέμα. Επειδή το τραγούδι ο Σάκη, άμα δεν αρέσει ο Σάκη, δεν το ακούσα από το Σάκη, το ακούσα από τον Πυθικότσι. Πέθανε επειδή το είπε ο Σάκη, μπορεί να το τραγουδίσει και ο Εθνικό Σταρ ο Ευαγγελόπουλο. Τι πάει να πει, μπορεί να το πει η Λουκά. Ό, τι, τι. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όλοι έχουν πάθει τον blackout. Το πρόβλημα είναι τον όλων. Δεν τρελαθούμε επειδή όλοι έχουν πάθει το blackout. Ε, πώ θα γίνει δηλαδή. Είναι θέμα αισθητική αγάπη μου, βέβαια κατεστραμμένη είναι, δεν λέω, αλλά είναι θέμα αισθητική και επιλογής. Το τι θα επιλέξεις είναι δικό σου θέμα, τι θα κάνει ο Σάκης είναι δικό του θέμα, ας τραγουδήσει ό,τι θέλει. Ναι, ναι, αλλά μην με προσβάλλει. Σε προσβάλλει, αν σε προσβάλλει δεν το βλέπεις, δεν το ακούς. Ακούς το αυθεντικό να καθαρίσει το αυτί σου. Είναι τόσο απλό. Εσύ πιο Το αυθεντικό, εντάξει. Ναι. Φλτάρω με την ιδέα να ακούσω και λίγο σάκι, αλλά δεν μου επιτρέπετε, παιδί μου, ως αριστερός. Δηλαδή δε, δε μου επιτρέπετε. Και ε, ο αριστερό. Δηλαδή δεν μου επιτρέπεται κι αιτάνε δεξιότητε. Δεν μου επιτρέπετε. Εγώ νόμιζα του εξαφανί. Σε καφέ μια στιγμή που φωλύνε. <χωδεύθηκε>, Εκτίθηκε. Έδειξε την ψυχή του μπροστά μα. <χωδεύθηκε> Α, εντάξει, παίρνουν στο παπουλάκι μου. Μα αρέσει βέβαια που στα βρούμε το σάκι όλοι. Ενώ οποιοδήποτε άλλο τσόκαρο που το παίζει ήθελε σοβαρό και πάγει τραγουδάει το άξιο νεύρι, είναι όλα καλά. Ε όχι, δεν είπα. Για Α, μόνο, σε... Ο Άκη ήταν το πρόβλημα. Που ο σάκι τουλάχιστον είναι και πιο τίμιο στοιχείο. Σέρει το βλέπει. Αυτό είναι. Δεν σε κοροϊδεύει, Δεν είναι κάτι άλλο από αυτό που δείχνει. Είναι αυτό που δείχνει. Βγήκε ο κύριος Βούτσης. Αυτός δεν το είπε το πολύ προσβλητικό, Ότι δεν θα γίνουμε τα γαρσόνια. Τι έχετε με τα γαρσόνια; Τι έχουμε και λέμε δεν θα γίνουμε γκαρσόνια Μην του χαλάζεις το ευρωπαϊκό όραμα του Σταύρου Γιατί αυτό είναι το όραμα των άλλων για την Ελλάδα Και κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν οι προηγούμενοι οι κυβερνόντες Και δεν ξέρω και τούτοι εδώ θα κάνουμε τον απολογισμό Για αυτό το θέμα, όταν έρθει η ώρα. Είναι ένα, μάλλον μικρό σε ηλικία, γράφει στο Twitter, πλάτωνα 27, με το που ξεκινήσαμε καλημέρα άρχοντες». συνέχεια στέλνει μηνύματα στο Twitter, η φωτογραφία δείχνει μικρό, μπορεί να είναι οτιδήποτε από πίσω, δεν το ξέρουμε. Ε, καλημέρα παιδιά, θύμια και απόστολε, άρχοντες, καλησπέρα μετά, το αλλάζει, αναγκάστηκε, δεν του δώσαμε σημασία εκεί, δεν δίνουμε γενικώ, δεν προλαβαίνουμε κιόλα, και στέλνει τώρα εδώ μέσα και βλέπω, καλημέρα θύμια, πε ένα σου γράφω στο Twitter, ρε. Λοιπόν, γεια σου Πλάτωνα, να είσαι καλά Σε παρακολουθούμε, σε είδαμε Και χωρίς ακόμη να έχουμε αναφέρει το όνομα Πανούσης Βγήκε νωρίτερα στους... στο Μαπετ Show Εδώ στον Νιφλί και στον Παυλόπουλο Είπε πάρα πολλά Και για θέματα που δεν χρειάζεται να τα πιάσουμε μεσημεριάτικα, ξέρετε ποια είναι, το βάρη θέμα των ημερών. Γενικώ, όταν μιλάει ο Πανούση, δημιουργείται μια μηχανία, δεν, το, δεν του το είχαμε πριν, αλλά στην κυβερνητική θέση όντω δίνει αφορμή για πάρα πολλά συναισθήματα καταρχήν και σκέψει. Η λογική έρχεται τρίτη. Μίλησε και για την αριστερά. Δεν θα μιλάει ο Πανούση που έχει αρθρογραφίσει στο πρώτο σέλιδο των νέων για την αριστερά του τίποτα τότε. Εδώ το διαφοροποίησε. Για πείτε μα, σα παρακαλώ. Ότι όταν το δίλημα, όταν μπή... το δίλημα είναι η, η ιδεολογία, η ταυτότητα τη αριστερά, όπω θα το πείτε, παρόλο που η αριστερά είναι μια ταυτότητα, αλλάζουν ταυτότητε με τα, mm -hmm. τα συγκυρίε. <μιουου> αλλάζουν ταυτότητε με τα, mm -hmm. τα συγκυρίε. Και από την άλλη μεριά, ο λαό θα θυσιαστεί αριστερά, δεν θα θυσιάσει το λαό. Πού να το ξεκινήσει και πού να το πα. Τι θα πει, αλλάζουν οι ταυτότητε ανάλογα με τι συγκυρίε. Θυμάμαι και τον Γιώργο Παπανδρέο, όταν του σκάσει. Σε εισαγωγικά η λέξη, η κρίση στα χέρια, έλεγε: Εμεί είμαστε σοσιαλιστέ, αλλά τώρα προέχει να σωθεί ο λαό. Και έκανε αυτά που έκανε, πήρε αυτά τα μέτρα και συνεχόμενα για κάποιου μήνε για να σωθεί ο λαό χωρί να χρησιμοποιεί την ιδεολογία του. Τι νόημα έχει να προσπαθεί να εφαρμόσει πολιτική όταν το κάνει χωρί την ιδεολογία που έχει. Γιατί αν δεν εφαρμόσει αυτή την ιδεολογία που έχει στη θεωρία, κάποια ιδεολογία εφαρμόζει. Εμπροκειμένου την, την ακραία νεοφιλελεύθερη ιδεολογία της Ευρώπης, γιατί όλα αυτά τα μέτρα έχουν κάποιο πρόσημο. Την κρίση ή ένα φαινόμενο ή μια κατάσταση, την αντιμετωπίζεις με κάποιες καταστάσεις, μέτρα, ένα πλαίσιο μέτρων. Ή θα είναι αυτό που λες τα λόγια, αν είσαι αριστερός τη αριστεράς, που δεν ξέρω τι σημαίνει, περιπτώσει αυτό, ή αν το πετάξεις αυτό στην άκρη, λες όχι ιδεολογίες και εφαρμόζει αυτά που σου λένε οι Ευρωπαίοι ή κάτι άλλο, μάλλον θα είναι εις του Λαού. Αυτό το συνδέουμε με αυτό που είπε η κυρία Τσάκρη νωρίτερα που βγήκε στον Σκάι. Ξέρετε, ευρώ και φτώχεια μπορούμε είναι το μόνο εύκολο, είναι το email καρδούβολη. Το ζήτημα είναι πως θα έχουμε ευρώ και ευημερία. Και αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση, κύριε Γουσδούκου. Το ζήτημα είναι πως θα έχουμε ευρώ και ευημερία. Δεν θέλω να απογοητεύσω την Τζάκρη, αλλά και όλου εσά που λέτε αυτά τα ωραία. Ευρώ και ευημερία δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ από εδώ και πέρα. Ακούγεται βαρύ, ξέρω τι ψευδεστήσει, τι έχουμε, τι έχουμε ζήσει εκατό φορέ σε άλλε εναλλακτικέ. Όμω δεν πρόκειται να υπάρξει, δεν ταιριάζει σε μία πρόταση το ευρώ. Και η ευμερία των λαών. Για τον απλό λόγο το ευρώ δεν έγινε για να ευημερούν οι λαοί. Για όλα τα υπόλοιπα έγινε εκτός από το να ευημερούν οι λαοί. Να επιβιώνουν απλά για να ευημερούν αυτοί οι μηχανισμοί που είναι ανώτεροι και των λαών. Ναι, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έγινε. Και αυτά δεν τα λέω επειδή έχω ιδεολογία πολύ συγκεκριμένη. Αλλά επειδή συμβαίνουν αυτά έχω αυτή την ιδεολογία την πολύ συγκεκριμένη. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι, με πήρανε τηλέφωνο να σας πάρω για κάτι ειστήρια, λέει, να κερδίσω. Ναι, ναι, θέλετε να κερδίσετε τα ειστήρια, για πού? Για Black Keys. Πείτε μου τη μεγαλύτερη τους επιτυχία. Α, θέλει, ε, μα είδε, δε, το Lonely Boy, ξέρω εγώ. Πώς πάει? I'm a Lonely Boy. I'm, I'm a Lonely Boy. Ναι. Ω, Ω, Ω, I got a love, to love to keep me waiting. Chcesz, żebyś wygrał? Chcesz, to na pewno. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie, Ο πολιτικό λαό ήθελε τον άλλο δρόμο, θα φάει μνημόνιο για 50 χρόνια για να μάθει. Καλά, ρε. Θα φας 50 χρόνια μνημόνιο για να μάθει. Και λίγα είναι. Μα, Σε 50 χρόνια όμω πιστεύω θα έχουμε μάθει, του ψ. Ε, τι διάολο. Κάθε Α, φορά το λέω... 400 χρόνια θα περιμένουμε. 400 χρόνια <laughs> την πρώτη φορά, μετά μαθαίνει. Το ρίχνει, λέω. <laughs> Αν έχει κάνει και <laughs> καλή διαπραγμάτευση, <laughs> ου, κάνει διαγραφή των ετών. Ό,τι είπα παγορευμένη <laughs> λέξη πιπέρι, sorry, είπα διαγραφή, λάθο. Είναι μεσημέρι, λέω. Είναι μεσημεράκι. Στι Ατρόπολη, στα μέρη. Πάμε να χαλαρώσουμε λιγάκι. Τι μου βάζει αυτό το μάθηκατο που μπούκο να τον Μου, Για να καταλάβεις φίλε και του ρυθμού της πόλης δεν χαλαρώνει εκεί να σε πάρει μισού σε κανένα τιμόνι. Δεν έχει δίκιο, γιατί μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι μα, το τον ε. Καλό είναι να σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Φαντάζεσαι να σου πήγαινε πουθενά αλλού και να έχει κακά <laughs> με στη μεριάτικα να, <laughs> να κινδυνεύαμε να μην ξέρουμε που να κρυφτούμε μας <laughs> <laughs> Επειδή είμαι και λίγο χαζό. Έχει okay, και λίγο. Πάει στον νάμο, έχω παραγγείλει και λέω του σερβιτόρου. Το λογαριασμό μου λέει ο σερβιτόρου 100 ευρώ. Ωπ, oh, καρτούλα. Τι τον δεσμεύει, να, να μην μου πάρει τα 100 ευρώ και να του δώσω εγώ κάρτα. Καταρχήν εγώ δεν έχω κάρτα προσωπικά. Αλλά λέω τι δεσμεύει το, προ, το προσωπικό και εμένα να του δώσω τα 100 ευρώ. Την κυβέρνηση. Ωραία, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στην αγορά. Οι άνθρωποι που κυβερνάνε, λε. Ναι, αλήθεια σου λέει. Περίμενε μισό λεπτάκι γιατί τ' Οι άνθρωποι που κυβερνάνε και που του ψήφισε και του υποστηρίζει, αυτού. Δε, μα δεν κατάλαβα. Κριτική κάνω στα παιδιά μου. Δεν θα κάνω στο, στον οποιοδήποτε. Ε, στον όχι δε, και όποιο. Τώρα έγινε και ο οποιοδήποτε, ο Αλέξη και ο Βαρουφάκη. Πού φτάσαμε, θέ μου. <laughs> Χάσανε <laughs> και του πιο φανατικού ηριζαίου. Καταστρεφόμαστε. Ε, ρε φίλε, κριτική κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Καλύτεροι άνθρωποι μέσα από το υπάρχον σύστημα περιμένει να γίνουμε. Μάλιστα, ωραία. Ενδιαφέρουσα άποψη. <laughs> μ' αρέσει η προσέγγισή σου, μ' αρέσει. Ναι. Καλημέρα από την καπιταλιστική μήκονο. Αγάπη μου. Αγόρι μου φίλε. Ανοίξαν τα νησιά επιτέλου. Ε... Αχ, κερατά, κερατά. Ποιο σε πιάνει τώρα που θα σε πληρώνουν όλοι στην ταβέρνα σου με την πιστοτική. Πονάστε καπιταλισμό, 12 ώρα στο λαιμό βαράμε. Έλα τώρα 12 ώρα, τι είναι το 12 ώρα, άλλοι δεν έχουν να δουλέψουν. Και παραγωγέ, δουλεύει παραπάνω. <laughs> και για να δουλεύει και παραπάνω θα παίρνεις και παραπάνω λογικά. Yeah. Τι, όχι. Ε, το κασέρι σε εμά πάει όλο. Ε, το ε, Κασέρι ε, και το μανούρι, άμα είσαι μερακλήσει. Χαίρομαι, χαίρομαι. Να, εδώ με Κάτι εδώ λένε για φορολογίε και τέτοια και αού και θα. Χάζομαι άρε, χάζομαι Η φορολογία πια έχει μετονομαστεί. Δεν λέγεται φορολογία. <σχέσ και δεν <σχέσ'> θα την δίνει με τέτοιο τρόπο. Δεν θα αυξηθεί με αυτόν τον τρόπο το παραδοσιακό. Γι' αυτό έχουμε αριστερά. Για να τα φέρουν αλλιώ. Η φορολογία πια θα την δίνει κατευθείαν στον τραπεζίτη. Η αύξηση τη φορολογία πια λέγεται τόκο στην πιστοτική. Εγώ πάντως δεν είδα ποτέ το Στουρνάρα να είναι διακοπές. Δεν είδα ποτέ το Χαρδούβελι να είναι διακοπές. Δεν είδα το Βενιζέλο όταν είχε τέτοιου τύπου διαπραγματεύσεις δεν πρόφτιανε, με συγχωρείτε πολύ, να πάει στην τουαλέτα. Είναι πολλά τα σκατά. Και γι' αυτό το λόγο του χρωστάμε πάρα πάρα πολλά του Βενιζέλου. Τι σας επιτρέπει να μιλάτε με τέτοιον υβριστικό, χιδαίο συκοφαντικό τρόπο. Σε ποιον απευθύνεστε. Στον αρχηγό ενός κόμματος Σε ένα πρόσωπο που είναι 20 χρόνια βουλευτής Αλληλούια! Με ακαδημαϊκή διαδρομή Αλληλούια! Αλληλούια! Αλληλούια! Με επάγγελμα πριν μπει στην πολιτική Αλληλούια! Αλληλούια! Εγώ που υπηρέτησε σε οκτώ Υπουργεία <Το> Εγώ <Το> που χειρίστηκε κρίσεις. <Το> Εγώ <Το> που έχει κάνει πολιτικούς αντιπάλου, <Το> αλλά τώρα βλέπει να υπάρχουν εχθροί και αυτό είναι μια νέα κατάσταση στο δημόσιο βίο τη χώρας. Είναι αυτός, είναι εγώ. Λίγα ήταν τα λουγιακά, καμιά δεκαπενταρία ακούστηκαν, νομίζω είναι λίγα, πολλαπλασιάστε τα στο μυαλό σας, γιατί πραγματικά τα αξίζει και για το λόγο που ο Βορύδης μόλις μας αποκάλυψε. Σαν σήμερα 5 Απριλίου 1944, αυτή η χρονιά ήταν πολύ σημαδιακή για τα χωριά της Ελλάδας. Η κλεισούρα πάνω στην Καστοριά δέχεται... Ακόμη ένα πλήγμα. Αντάρτε του ΕΑΜΕΛΑΣ τότε, που δρούσαν στην περιοχή με αρχηγό το στιατιστηνό Αλέξη Ρώσιο, καπετάν ψηλάντι, επιτίθενε σε γερμανική στρατιωτική φάλεγκα στη θέση Νταούλου, που σκοτώνουν τρει προπομπού στρατιώτε, μοτοσυκλετιστέ, ναζί, φασίστε. Οι γερμανικέ δυνάμει έκαναν αυτό που πάντα ξέρανε τότε να κάνουν. Με επικεφαλή στον Κάρλ Σίμε μπαίνουν στο χωριό, μαζεύουν τα γυναικόπαιδα και του γέρονται στην πλατεία του χωριού, ένα πολυβόλο αρχίζει να βάλει κατά των Ε, απέναντι στον άμαχο πληθυσμό. Έπειτα κατευθύνονται προς τα σπίτια, παραβιάζουν θύρες των σπιτιών, βάζουν φωτιά και σκοτώνουν όσους απέμειναν. Συνολικά σκοτώθηκαν 270 κάτοικοι. Μια επέτειο στην αυτή, μια σήμερα, πριν πέντε χρόνια, Μαρφίν. Ένα στο μεσημέρι ήταν. Διαδήλωση από τις μεγαλύτερε που έχουν γίνει στην Αθήνα. Η αποτρόπαια πράξη φρίκης αυτά που τα, τα θυμόμαστε τόσο η τράπεζα Σταδίου, τόσο γνωστέ οι εικόνες. Ε, οι τρει νεκροί, μια κοπέλα ήταν και έγκυο. Αυ, αυτονόητη καταδίκη, δεν το συζητάμε. Και για έναν ακόμη λόγο, τι ακριβώ ρόλο έπαιξε η συγκεκριμένη ενέργεια στην ανάπτυξη των συλλογικών δραστηριοτήτων, να το πούμε έτσι, εκείνη τη εποχή κατά του Μνημονίου. Ακόμη το συζητάμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο. Με λαό να σα ευχαριστήσουμε. Μετά έχει μαγαζίνο Γιάννη Παπαδόπουλο Κατερίνα Κρυβοπούλου. Και το βράδυ, εμεί 10 παρα 10, έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Γεια σα ναι. Έλα ρε φίλε, αυτό με τις ζήσεις σας που είπες είναι δικό σου, ειδικό, καταπληκτικό με τρέλανες Δικό Α... μου το υπογράφω και έχω και copyright, μην το κλέψεις θα σε χέσω Είναι καμ***ο, τι θέλω να πω, άκου και ένα άλλο τώρα Ο Σαμαράς άμα το μεταφράσεις στα αγγλικά δεν είναι Sam Αυτό τι... είμαι σίγουρο ότι είναι δικό σου, δεν το έχω ναι. ναι, ο Τσίπρας μεταφράζεται τσίπερ as. Μάλλον πρέπει να βγάλουμε προς τον προηγούμενη αυτό αυτόν που λέγεται Φακανάς. Του οδίου; Του, του οδίου, του οδίου. Mm. Και να λένε η ακλόφανη και η ΑΟΕΛΠΙ, να λένε the president of Greece, Φακένας, Φακένας. Ελα για. Αποστολίας είσαι! Αποστολής, ε, κομμένη. Αποστολίας δεν ξέρω, λοιπόν, κάτσε καλά. Μην δουλεύεις στου γέρου και μην δουλεύεις και εμένα. Εντάξει, κάποια μέρα θα λογαριαστούμε οι δυο μας. Δεν μας άω. Αποστολία, εντάξει. Έλα, να γίνουμε κόλος. Τη λάσπη και τα μπικίνια τα βάζω εγώ. Δεν παρακαλώ, αποστολία. Τσαμπουκά, απο... yeah. τσαμπουκά, έλα ρε. Θα έρθω για μέρα να πάω. Ξέρω που μένεις να, Τέλεια. γεια. Κίτα. σαν σαγαπάω, Θα είχανε άποψη και οι φασίστες για την τέχνη γενικότερα Αυτό πρέπει να το δώσουμε στο Σάκη Τουρουβά ένα, ένα σύνε, έτσι Αυτό είναι αλήθεια και κυρίως οι φασίστες διακρίνονται για την αισθητική τους Είναι πολύ βασικό αυτό Οι επιλογές ξέρεις πάντα αυτά ακολουθούν Να είσαι καλά Ναι Πιστεύω να βγει και η Παπαρίδα την Πρωτομαγιά και να έρθει για 1500 βασικό μισθό και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Διαδήλωσε απλά η κυβέρνηση υπέρ των εργατών. Να, Πράγμα που σημαίνει είναι. ότι δεν θα τολμήσει να πάρει οτιδήποτε εργατικό. Αυτό το είδα, Περιβάλλον, μου έχει δείξει ότι δεν Α, έχω δείξει. Τα διόδια σιγά-σιγά δεν τα πληρώνουμε. Θυμάσαι πως το είπα. Ναι. 36.000 έδωσε η Βουλή στους βουλευτέ επαρχίε να μην πληρώνουν διόδια. Ξεκινάμε πρώτα από του φτωχού. Με στερέμος, Παραγγελία για την Παρασκευή θέλω Λέγε Τα που είχε κάνει ο Μητσικώστας το Ρουβά Και του έλεγε ότι είναι ο Θοδωράκης και θέλει να δραγουδεί στα δραγούδια του Ένας πω έχω την εγκόρη μου εδώ τι μιλείς λίγο Πόσο χρονών είναι Τρία Φέρδη Μίλα του Εμένα χιλόπιτα <χε> Όταν <χε> μεγαλώσει θα το θυμάτε. Έλα <χε> Ναι <χε> Έχετε πάθει κάθε μέρα με, τα, με τις χούντες, με τα εμπλιοπολεμικά, με φασισμού. Βλακίες, κολλημένα μυαλά Αυτά να, πούμε, γιατί, να το κοιτάξετε αυτό Το κοιτάμε, και... το κοιτάμε και τα ακούμε Γιατί και η Λουκά έτσι έψανε τον σατανά παντού Επίσης και να πούμε, έφερε μια θεραπεία και κάπως καλύτερα είναι τώρα Ναι, το λε, είμαστε και Λουκά δεν αριστερά γιατί όχι Ναι, να το προσέξετε αυτό γιατί Α, σ, μπορεί να θέλει Σ' αριστερά, ξέχασα να... να την κλείνω Ναι. Καλό μήνα. Ναι μωρέ, μ' λ** τώρα, αυτά θα λέμε. Καλό μήνα. Μα. Μπράβο, ναι, αυτά να τα λέμε. Να' σ' ρωθήσω, εν' μια τομάει τι γιορτάζουμε. Το Αγίο Χρυστοφόρου! Όχι ρε, ημέρα τη Ευρώπη δεν είναι. <χωμά> Πολύ καλό, ε! Α, δεν ξέρω, να γιορτάζει ένα φίλο μου, Χρυστοφόρο. Ο Παπακαλιά, τη παρεξηγηθώ. Έχουμε παλιά γνωριμία, γάμουσαμε παλιά μαζί, μάνε. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ξεχαστεί όμω ότι νίκησε ο κομμουνισμό του φασισμό πρέπει να ξεσσωθεί. Και βγαίνει η Πολωνία που δεν θα υπήρχε άλλη. Το Αγίο όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Μαζί, μαζί, μαζί, μαζί. Ναι, Εντάξει, να είσαι καλά. Με έχει κάνει ρόμπα. Περιμένω έξω το Λύκειο την κόρη μου και γελάω σαν ηλίθια... Θα κλείσω το ράδιο. Πού την κόρη σου, είπε? Το λύκειο. Ποιο λύκειο, παιδί μου. Πάει λύκειο το παιδί και περιμένει να το πάρεις Ξεφτείλα, κάνει το παιδί εσύ. Α να γυρίσει μόνη τη σπίτι. Μένω, μένω 3 χιλιόμετρα μακριά. Και τι πάει να πει, παιδί μου. Θα το πάει. Το δρομί δρομάκι σιγά. Θα μισά μπορεί να σταματήσει και το σπίτι ενό Κάτι να δούνε, μια ταινία. Αυτό, αυτό δεν το σκέφτηκα. Δεν το Πάστε, ξεφτήρα, την από το σχολείο. Άστο, κορίτσι, παιδί μου, <laughs> αυτός ο Γκόμενος να Δεν oh. με λένε παπακαλιάτη, αλλά τελος πάρω μια ευκολία, την κάνω Έλα, να σε καλά